αρέσει που ξέρεις και, και. Πού είναι η ΕΕΚ είμαστε όλοι βλαχαδεροί. Ένας εκ των οποίων βλαχαδερών ο, Θ, ο Θόδωρος Πάγκαλος τον ακούσατε εδώ λίγο πριν αναζητούσε την ΕΕΡΤ και το τραγούδι αυτό με τίτλο Ελλάδα Είναι ο ύμνο τη Νέα Ελλάδα, του Αντώνη Σαμαρά. Πολύ πρωτότυπο και ο Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουν πει όλοι οι πολιτικοί πρωθυπουργοί, ηγέτε κόμματο μέχρι σήμερα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και η μετέπειτα πάντα χτίζανε τη Νέα Ελλάδα. Δεν το κατάφεραν οι προηγούμενοι, με την συμμετοχή βεβαίω και του Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται όμω τώρα να το ανακοινώσει χθε από το συνέδριο ότι φτιάχνουμε τη Νέα Ελλάδα, συγκεκριμένα τη χτίζουμε, θα έτοιμη το 2021, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Αν θα υπάρχει τότε Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαρά χτίζει, κουβαλάει τα τούλλα τώρα. Ε, οπότε είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι που επιτέλους φτιάχνει ένα ακόμη τη νέα Ελλάδα ο ύμνος είναι τη άλλα βύση μόνο Αντώνης και Άννα έχουν ένα παρελθόν Όπως όλοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτό τον τόπο. Ελλάδα! Ελλάδα! Πού είναι η έρθω, καθαρό ουρανό ουρανός, αστραπές δεν φοβάται Δύο καρέδες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα, Τι γίνεται θα λ**σουμε. Με λάβα με σου. Όλα τρεφτε πάνω και οι άλλοι εντόπιοι Έτσι ανοίγουμε το δρόμο για μελλοντική μείωση των φόρων, όλων των φόρων, από το ΦΠΑ στην εστίαση που συνεχίζουμε να το παλεύουμε μέχρι το φόρο εισοδήματος και το φόρο περιουσίας. Αυτά τα τελευταία τα είπε χθε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το περίφημο, το ένατο. Είπε ότι έτσι προχωράμε στη μελλοντική μείωση των φόρων, αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Να θυμίσουμε ότι βέβαια δεν έδωσε συγκεκριμένη δέσμευση, είπε συνεχίζουμε να παλεύουμε. Μία κυβέρνηση που υποτίθεται κάνει ό,τι θέλει στον τόπο ή είναι εκλεγμένη και έχει την δικαιοδοσία από τους πολίτες να κάνει αυτά που πρέπει και είναι καλό για τον τόπο. Καλό του τόπου είναι ο τουρισμό, καλό για τον τουρισμό είναι ο χαμηλό ΦΠΑ στην Εστίαση τουλάχιστον, στι μπουγάτσε και στα σουβλάκια, φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει η περήφανη ελληνική κυβέρνηση να μειώσει ούτε αυτό. Διότι το συζητάει με του άλλου, οι άλλοι δεν το θέλουν και έτσι έχει μείνει μόνο ο Σαμαρά που φτιάχνει τη Νέα Ελλάδα να δηλώνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον παλεύουμε να μειωθεί. Θα θυμίσουμε ότι πριν δύο-τρει μήνε, το παρελθόν, είχε ανακοινώσει ότι από τώρα, Ιούλιο-Ιούνιο θα είχε τελειώσει το θέμα του ΦΠΑ. Προβλέπετε για πρώτη επίσης φορά ότι στην επόμενη αναθεώρηση του προγράμματος, τον Ιούνιο δηλαδή, θα εξεταστεί η μείωση και άλλων φορολογικών συντελεστών, όπως είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό δεν το δέχονταν καν για συζήτηση. Τώρα μπήκε και επίσημα στην ημερησία διάταξη. 5% είμαστε όλοι βλαχαδεροί. Είναι υψηλό ποσοστό, ίσω και παραπάνω από το Πασόκ. Το 5% των βλαχαδερών, όπω δηλώνει ο Θόδωρος Πάγκαλο. Ο μήνα έχει μία. 1η Ιουλίου, ξεκινάει καλό μήνα. Ξεκινάει το δεύτερο εξάμεινο, ένα ιστορικό εξάμεινο σε αυτόν τον τόπο, θα καταλάβετε γιατί είναι ιστορικό, ξεκινάνε τα καλά, πίσω μας αφήνουμε τα βάσανα. Νομίζω ότι μετά την εκταμίευση της δόσης τη 13 Δεκεμβρίου και ό, όσο περνά ο χρόνος, αυτή η άρση της δραχνικής επιβεβαιότητας για, για την οποία σας μίλησα, κατά την άποψή μου θα έχουμε τα, τα πρώτα δείγματα, δηλαδή... Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα αρχίσει να γίνεται θετικός μετά από το δεύτερο εξάμεινο του 2013. Από το δεύτερο το εξάμεινο του 2013 και μετά θα, κατρα, θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή από το Φθινόπωρο θα αρχίσει να, θα <εθέτυξη> να φεράδο, αλλάζει Ιουλιο. το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Πού είναι η Ελλάδα, με το τον μου, ας τον διάολο Ελλάδα, Με το Αισθάνομαι πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του κολοκοτρώνι Ελλάδα, <στοί> Με την σου. Σόπασε, κύρα δέσποινα, και μη πολύ Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση Ελλάδα, Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσει να, θα να εξάμειο, αλλάζει Ιούλιο. το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Το δεύτερο εξάμεινο που αρχίζει σήμερα, το πετάει ο και από εκεί, δεν ακούγεται καθαρά, από τον Ιούλιο, οπότε είστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες. έχει αρχίσει η τύχη σα εδώ και καιρό και δουλεύει, ενώ εσείς κοιμόσαστε κυριολεκτικά. Uh, πάνε πολύ καλά τα πράγματα Και δεν το λέει μόνο ο Στουρνάρας, Γιατί αν το έλεγε μόνο ο Στουρνάρας, θα το αμφισβητούσαμε Το λέει και ένας άλλος ογκόληθος της πολιτικής Λέει ο Στουρνάρας Μέχρι τον Ιούνιο να έχω τους δίχτες Να πάρω άλλα 20 δις που είναι να πάρω ακόμα Δέκα θα πάρω με τώρα και άλλα 10 αργότερα Να πάρω αυτά λεφτά Μέχρι τον, τον Ιούνιο να έχω στο σκελήσει Και να αρχίσω τις παροχές νύτια, Πού είναι η Έλαβα Να έχω και να αρχίσω τις παροχές. Και καλά και φτηνά κορίτσια. Τελειώσαμε τον Ιούνιο, οι σωσκελίστηκαν τα πράγματα, οπότε αρχίζουν οι παροχές. Από εδώ και περά έρθει κάτι απότομο στο δρόμο ή στο σπίτι, να ξέρετε θα είναι μια από τις παροχές που ο Στρουνάρας έχει πετύχει και ο Γειακουμάτους ανακοίνωσε και όλη η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει για εσά και μόνο Εσάς ο Μάκη Βορύδης, τάραξε λίγο τα είδατα εκεί στο συνέδριο, έπρεπε να δείξει ότι η ακροδεξιά υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αγκαλιάστηκε από ανθρώπου στη Νέα Δημοκρατία, λογικό, κατανοητό ε, και έτσι αποδεικνύει ότι δουλεύει πολύ σωστά το ύπουλο σχέδιο των κομμουνιστών να διεισδύσουν μέσα στα αστικά κόμματα ώστε να ανατραπεί από τα μέσα αυτό το σάπιο σύστημα. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές Υπάρχουν διαφορετικές <coughs> επιλογές να κάνουμε κομμουνισμό Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει Ελλάδα, Μαζί για μια Ελλάδα, Ελλάδα Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία Ελλάδα νικα. Πού είναι η Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ο κομμουνιστής. Ενώ έχει ακροδεξιό παρελθόν, έχει υπάρχει και είναι κομμουνιστής ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πάγκαλος αναζητήμονίμος στην ΕΡΤ και ακούσατε εδώ το σχέδιο του Βορύδη. Μιλάει καθαρά για τον κομμουνισμό. Πρέπει κάποια στιγμή να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι Τη πολιτική συγγένεια και, και οικογένεια, το Πασόκ δηλαδή και όλοι οι άλλοι, για όλα αυτά που λέει ο Μάκης Βορρήδη, γιατί αυτά είναι πιο επικίνδυνα και μέσα σε αυτά ακούσαμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου για τη νέα Ελλάδα από τότε. Την Ελλάδα, νέα την έλεγχε. Η διαφορά τώρα την μπήκε το νέα μπροστά. Και το Ελλάδα έμεινε ακριβώ όπω το ξέραμε και όπω το φανταζόμασταν όλοι. Είχε ποιητική διάθεση ο Πρωθυπουργό μετά την παρολίγον λιποθυμία προχθέ, χτε το κλείσιμο. Είχε ποιητική διάθεση. Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες για να κερδίζουμε το σεβασμό τους. Αυτό το χρέος είναι όλων των Ελλήνων. Σε αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε. Τρώνε πρόμικο ψωρι. Ούνε Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Και το είπε ο άνθρωπο, είχε το θάρρο να κλείσει τα πάντα και γι' αυτό, αυτό τον τόπο τρώνε αυτό περιγράφει το τραγούδι πολύ αναλυτικά και πολύ περιγραφικά. Μόνο όσοι αγαπούν, όχι οι υπόλοιποι. Οπότε λάβετε τα μέτρα σα και τοποθετηθείτε τουλάχιστον σε αυτό καθαρά, γιατί σε όλα τα άλλα δεν βλέπουμε φω. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα. 208, 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό γράφει Ρία Λαφίνικενο το του αποστολής στο 54 100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με το χρέος όχι αυτό που ξέρουμε το οικονομικό προς τις τράπεζες την εφορία ή σε όλα τα υπόλοιπα το άλλο χρέος αυτό που μόνο ο μπορεί να μιλήσει και να περιγράψει πάμε στις διαφημίσεις Χρέος μας είναι να δούμε αυτό το χρέος έχει πια όνομα το λένε Νέα Ελλάδα Και δεν είναι μόνο δικό μας, είναι όλων των Ελλήνων! Ελλάδα πια, Ελλάδα πια, Ελλάδα πια, Τα Μακαρόνια με κοιμά Τα frontенные licамewмо Γαρίδες αυγολέμονο Φτάνει πια... Φτάνει πια. В танни пья, эла Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες και να κερδίζουμε το σεβασμό τους. Γιατί, γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Η Ειλικρίνεια είναι το ζητούμενο στην πολιτική ζωή του τόπου. Όποτε τη βρίσκουμε, όχι πολύ συχνά, στεκόμαστε σε αυτήν γιατί μας αρέσει. Το περίφημο site της ελληνοφρένειας, αυτό που ήταν όπως ήταν πριν, τώρα το βρίσκουμε σε άλλη διεύθυνση, η οποία είναι η εξής. Ελληνοφρένεια FM όλο μαζί μια λέξη .gr Ελληνοφρένια όπως ήταν πριν FM κολλάμε το FM γιατί είμαστε FM ραδιόφωνα .gr. Εκεί θα μας βρίσκετε και τα λοιπά, γιατί με την προηγούμενη έχει γίνει ένα νομικό θέμα το οποίο, για το οποίο εμεί δεν είμαστε υπεύθυνοι ενώ ήμασταν πολύ τακτικοί σε όλες τις υποχρεώσεις μας αλλά όμως έδρασαν κύκλοι ύποπτοι κατά ημών με ΙΤΑ Έτσι λοιπόν, εμεί πλέον νομικά θα διεκδικήσουμε τα δέοντα κτλ. Αυτά δεν αφορούν κανένα, αφορούν εμά. Αυτό, αν θέλετε να μα βρείτε και όλα τα άλλα, ελληνοφρένια.fm, μια GR. Να μην ξεχνάμε και την εθνικότητά μα, γιατί είμαστε GR. Τι θα βρείτε εκεί, στο GR από τι 2 και μετά. Το 19 λεπτό ολόκληρο τον κύριο Βασίλη, ο οποίο πήρε την Παρασκευή τηλέφωνο. Αποσπάσματα όμω του οποίου θα ακούσουμε και τώρα. Ναι, Έλα, Βασιλεί. Τι κάρε, καλά είσαι. Τι κάνει. Σε πήρα γιατί είναι ονομαστική, σε ό,τι μεθαύριο. Α, σ ευχαριστώ. Έγκαιρα πήρε. καλά και να χαίρεσαι γιατί του χρόνου διπλό που λέμε εμεί. Να σε ρωτήσω. Το τηλέφωνο που σου είχα πει την άλλη φορά με τα κουμπιά δεν μου τόσε. Μέγραψε σαν πελερίνια σου να είμαι. Που σε έγραψα? Σαν πελερίνια σου. Σαν Να σου λε τα σου. Πώ να πω. Μπελερίνια, όλοι οι το λέμε. Ε, σαν πελερίνια σου έγραψα, έτσι το λέω εγώ. Εκεί έγραψα. Και έχω και, μία, έχω και ένα, μια στενοχά. Χώρια. Μου κλέψαν το μηχανάκι με πανιά, τα μαύρα. Ποιο το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά, Η Φλωρέτα μου την κλέψαν. Έφυγε η Φλωρέτα. Τη... Έφυγε φλωρέτα. Hey, μου την κλέψαν, πάει. Τώρα μου εδώ και ένα φίλο το πλήρωσα, δηλαδή. Ένα λάντα τζιπ πήρα. Το πήρα. Δύο χιλιάρικα, ναι. Δύο χιλιάρικα. Πού τα βρήκε με στην κρίση τα δύο χιλιάρικα, από εκεί, τρία από εκεί. ρε να πάω σε Πώς να πάω σε μου. και Για τον Ο δικό σου δεν λες τον Καλαματιανό, για τον Βενιζέλο εξη να πει και για Και για τον Βενιζέλο και για τον Καλαματιανό, αποπλανήσανε το λαό αυτοί. Κατάλαβε. Και αν δεν έχω με, με, με τι να τόσο, με, με φαγη κάψα. Δεν έχω. Ε, ε, ε, με φαγη κάψα. Πώ να κάμω. μα δεν έχω να βάλω. Να πάρει μια βεντάλια και να κάνει αέρα στο, στα μπουρδουλένια σου, στα μπαλερίνια σου μπροστά πε. Όχι, όχι, δεν έχω βεντάλια. Εγώ μπαίνω στην Κούρσα μέσα. Πε την Κούρσα, άραψε το ελκοντί και κάτσε εκεί. Φάρε εκεί το μεσημεριάνο μια μέρα. Δεν έχει Η πόρτα δεν έχει είναι Και όλα τα πήρε στον Ήβα. Ναι. ναι, ναι, ναι. Είναι για το βουνό. Ναι, ναι, πήγα, μάλλον λίγο Λίγα. Λίγα, δεν έχει. Κυριβασί 4 x 4, 4. Όχι yeah. είναι το καγέντε το δικό σου. Αι πάτο με τη μέκα, θα πήρε τα 70. Θα του δώσει πάλι σίδερο. Αιδεώ στο σημερινά. Το, το καγέ. Θα πίσω. Συγάμιτι κάνω τη χάρη. Θα το κάνει. Θα σε κάνει και θα το πάρει και θα πάνε το πουλήσει άλλου. Πρώτη, Πρώτη μουρίμαι με το καγένει στην Αθήνα. Δηλαδή να κοιτάζε σου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Το καγέβιά. Κάποιο, είχαν όλοι. Τώρα ένα μαλάκα εγώ. Εσύ θα ειδήσω όμως τι θα κάνεις στο πλήρω, αλλά δεν το ματηράς. Να σου πω την αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ μου το πήρε για να το παίζω αντιμνημονιακώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, δωράκι. Καλά, τώρα όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρει να ψηφίσαι, άστο. Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα, γιατί εγώ δεν ξέρω, να ψηφίσω. Δεν να ψηφίσεις Πασόκ. Τι να ψηφίσω, ρε, που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον το Μασκαρά. Και μου έβαλε τον αυτόν εκεί, το Υγεία σε όχι Υγεία. αυτό λέγεται, Πορνία. Ποιος? Υγείας και όχι πρόνοιας. <Ρο> <Τοί> ε, μου το λες εσύ ντροπή αλλά με βαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τα λεφτά. <Τι, <Τι, <Τι, Τι να τα κάνεις τα χάπια. Έχω πίνω μωρέ μου είναι σηκωμένη πίεση. <Τι> Θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Πού θα πα, Έχω ένα φίλο να είμαι στο εξωτερικό στην Αγγλία. Μήλε, αστεία. Μόνο και ναι, ο φίλος μου μη χάρη, και τηλέφωνο μου λέει να να μπει. Στο... Ε, δεν μπαίνω σε αερόπλανο. Εγώ του λέω φοβάμαι. μπορώ να μπω σε αερόπλανο. Φοβάμαι του λέω να πάω. Αχ, να το δω επι... αυτό. Έχω πάει, auf, έχω πει. κάνει Μπορεί να μου λέει να σε πάμε από τον Άραξ. Όχι να μην με πα στο λεφτό τον Άραξ, γιατί χιάζομαι. Δεν μπαίνω μέσα Να σου πω τι. τώρα, άστα αυτά. Τι. Έβλεπε σε ΕΡΤ. ΕΡΤ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Την έβλεπα. Όλο ναι, το κοίταγα. Ναι, και ναι, τρία που έλεγε. Ναι, ωραία. τώρα τι κοιτάς, Και τα μπεδέλια τώρα. Τι να είδα τώρα. Τι ναι, εδώ, να είδα να Να Δεν να Κατάλαβες, η κοιλιά να θες ήγε μέσα από δεν ξέρει. Ήστερα σου λέει τα ξέρει μόνο τι τα ξέρει όλα. Πάς και τα κόβεις Αφάρμακα, κόβεις κόμπε. Το ένα Το άλλο να πάει. Δεν θέλουμε τίποτα, παιδί μου. Τα κάναμε να φύγουνε. Θέλουμε. Παρέσαν το μαχαίρι στη κοιλιά αχ τι, ερε τι κάμανε, ερε, ερε τα νέα παιδιά. Τα βλέπει τα νέα παιδιά που είναι μη Μήπω να, Μή Μή να ψηφίσουμε, άκου Σε 7 ημέρα μου λέει, κρυβασίλει, έλα μανούλα μου του λέω <Συκλή> μου λέει δεν έχω δουλειά. Και τι να σου κάνω εγώ έχω εγώ, εγώ είμαι συνταξιούχο το λέω Πήγα στο σούπερ μάρκετ σε ένα φίλο μου και το πήρα κάτι μακαρόνια. Τι να κάνω, οικογένεια. Νοσηλώ. Δεν έχω λεφτά γιατί την Ότσολα. Ναι, για την Αγγλία είχες όμω. Όχι, Συγ... ρε, στην Αγγλία θα μου το κάνει ο φίλο μου δωρεάν όλα. Συγγνώμη, αν πα στην Αγγλία θα πα και την Βασίλαινα μαζί. Τι, όχι, μοναχός μου, μοναχώ μου. Να τα. Γιατί μου είπα ότι δεν, θα... δεν έχει λεφτά. Ο άνθρωπο μου, μου το κάνει μοναχός μου το εισιτήριο. Μου λέει, βα... ο Βασίλη, μου λέει για πάτη σου, θα... του, του λέω, του είχα δώσει κρασάκι. Η, η Βασίλαινα τι θα κάνει Θα την πει δείξουν παιδί μου ξένοι Ποιος το είπε, τι, λέει, τι που κουβέντα είναι αυτή μη Δείξα να πει κουβέντα Μα θα ναι. την αφήσει μόνη της στο σπίτι ε, Θα μπουν είναι, μέσα είναι, οι Παγιστανοί θα, είναι... θα την αλώσουν Θα σου πω κάτι Η άλωση της κύριε Βασίλαινας θα γίνει Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια Θα πάμε να μιλήσουμε με Να δούμε μάλλον τι ακριβώς συμβαίνει Στο πέραμα, έχει μια αξία Για να δούμε πώ το success story τη κυβέρνηση προχωράει πρώτον. Και δεύτερον, πώ η νέα Ελλάδα χτίζεται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σωτήρη Πουλικόγιανί, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. καλησπέρα. Ε, είστε στην εφορία, νομίζω, τώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στην τέταρτη εφορία εδώ στο Πειραιά. Για ποιο λόγο. Ε, αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με το συνάδελφο, τον άνεργο εδώ, το Σολινουργό. Ε, από τη ζώνη όπου ο πατέρα δύο ανήλικων παιδιών ε, για 1.677 περίπου ευρώ χρέο έχουν προχωρήσει η κατάσχεση του σπιτιού του. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες διαδικασίε ή έβγαλε ε, απλά οι Έχει γίνει η κατάσχεση και μένει, είμαστε ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό που έχει οριστεί και το ποσό 70.000 ευρώ της, του πρώτου χτυπήματο που λέμε. Για 1.600 τόσα ευρώ? Εκ των οποίων από τα 1.600, τα 1.200 αφορούν όρο εισοδήματος του 2011 ναι. ο οποίος ενώ έχει μηδενικού δήλωση εισοδήματος υπολογίστηκε με βάση αυτό το σπίτι το οποίο έχει και ένα αυτοκίνητο τα αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης το φόρο αλληλεγγύης που προκύπτει από αυτό το εισόδημα το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει σύντο χαράτσι Δηλαδή Πάνω του πάνω εισόδημα που δεν έχει καν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν και έχει για... καν πραγματοποιήσει. Και όπω και να έχει ένα ποσό, 1.600. Δηλαδή το και όλα οποίο, αυτά να τα Ακόμα είχε... και αν είχε ναι. ένα χρέο ωστεφορία, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να πάνε να πάρουν το μοναδικό πράγμα που έχει απομείνει στον άνθρωπο. Ο... που ναι. κατάφερε στη ζωή του να το κάνει. Το σπίτι. σπίτι. Ο έφορος, αυτός, Ο, ο τελευταίο τροχό όλη αυτή τη απόφαση και τη διαδικασία των κατασχέσεων είναι ο έφορο. Έτσι αυτό βγάζει το τελικό ο χαρτί. Έφορος, σωστά, ο οποίο βεβαίω. Σε Ψευδό μα υποστήριξε τώρα ότι δεν ήξερε. Ναι. Το αποδείξαμε με την έννοια ότι άνοιξε το χαρτί το οποίο έχει υπογράψει και έδειχνε ότι ήταν μηδενικά τα εισοδήματα. Ήξερε ότι είναι ναι. από το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα πρώτο. Ήξερε ότι είναι για ένα μηδαμινό ποσό. Αυτέ τη δουλειά μου κοιτάω. Ναι, τη, ναι, το γνωστό. Ναι, το γνωστό. Τη δουλειά μου κοιτάω. Εγώ εντολέ έχω από το Υπουργείο Οικονομικών και ναι, τα λοιπά. Ναι, τα γνωστά. Τα λοιπά, είναι τα η μόνη περίπτωση αυτή στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πριν από αυτό το χαρτί έρχεται ένα άλλο χαρτί. Ναι. Το οποίο λέει προειδοποίηση κατάσχεση κινητή και εκείνη τη περιουσία για το ποσό αυτό. Φαντάζομαι, μόλι το βλέπει, βλέπει κάποιο αυτό το χαρτί, θα μα πείτε πώ είναι αυτή. Μόλι το βλέπει και μόνο αυτό να γράφει προειδοποίηση κατάσχεση, μπορεί να φανταστεί ο κάθε ακροατή πώ μπορεί να νιώθει όταν βλέπει αυτό το χαρτί. Να, όταν για... το ανοίγει το φάκελο πώς... και βλέπει δηλαδή με, μέσω, μέσω, μέσω ταχυδρομείου αυτό το προειδοποίηση κατάσχεση. Πώ είναι λοιπόν Ισπάνο στο το πέραμα. Το Είναι μόνο, μόνο με το προηγούμενο χαρτί, δηλαδή αυτό που είναι το προηγούμενο βήμα πριν την κατάσχεση, ναι. που είναι η προειδοποίηση η κατάσχεση κινητή και εκείνη τη περιουσία, εάν δεν έρθετε να πληρώσετε, μιλάμε για εκατοντάδε κόσμου. Μόνο στη ζώνη. Στο, στο πέραμα, εργαζόμενοι τη ζώνη. Δεν έχουμε μόνο εμεί το προνόμιο να είμαστε άνεργοι. Φυσικά και δεν αφορά μόνο εμά. Μην... Όταν λέτε εκατοντάδε, τι είναι, πάνω από 100. Εκατοντάδε σημαίνει και πάνω από 200. Και πάνω από 200. Πάνω από 200. Έτσι είναι μεγάλο ποσοστό. Οι και... οποίοι έχουν μηδεν... και οι περισσότεροι είναι σε αυτήν την κατηγορία μηδενικά εισοδήματα, είναι άνεργοι με μηδενικά εισοδήματα, αλλά επειδή είχαν καταφέρει να έχουν ένα σπίτι ή το είχαν κληρονομήσει ή οτιδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, του προλογούν με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια και πάνε να του τα πάρουν ό,τι έχουν. Και, σε... και μην ξεχνάμε ότι ναι. πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, είχαμε και το. Προ... Ε, πάλι εδώ, είχαμε αναδείξει το ζήτημα με τον συνάδελφο, τον άνεργο που μπήκε για 800 ευρώ, ή η δάπλη του πάρει το σπίτι. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Είναι, είναι, κοιτάξτε να δείτε, εμεί τι λέμε. Δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, η μία ή η άλλη, ή κάποιε 50 ή 100 ή 200. Είναι μία εξέλιξη στην οποία βρισκόμαστε μπροστά. Είναι εξέλιξη στην οποία θα είμαστε το επόμενο διάστημα μάρτυρε. Βροχή. Δηλαδή, βροχή κατασχέσεων. Να μα πάρουν τα πάντα ή να μα εκδιάζουν το όνομα του θα μα τα πάρουν, να δεχθούμε όλε τι αλλαγέ των εργασιακών σχέσεων και να πηγαίνουμε να δουλεύουμε για 20 ή 30 ευρώ. Γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά. Ότι προ Δημοκρατία στην τρομοκρατία θα στα πάρουν όλα. Και που είσαι και άνεργο και δεν έχει να φάθει και δεν έχει κερεύμα και, και στα κόβουν όλα. Πήγαινε να δουλέψει για 20 ή για 30 ευρώ. Κλείστο, τώρα. Οδημερή, χωρί να μιλά. Μη σκέφτεσαι αυτό ε, το γνωστό έργο που εξελίσσεται και σε άλλε χώρε. Την άλλη στην αντίφαση, αντίφαση, η οποία και αυτή αξίζει να αναφερθεί. Και ξέρω ότι έχετε κάνει αναφορά στην εκπομπή σα. Την, την Πέμπτη, την ίδια ώρα που ερχόταν ο συνάδελφο στο σωματείο για να δει τι θα κάνουμε. Πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το, το, το ζήτημα τη κατάσχεση. Ο οποίο συνάλλευε σημειωτέων και 7 μήνε χωρί ρεύμα. 7 μήνε χωρί ρεύμα, και αύριο θα κάνουμε παράσταση στον πρώτο τη ΔΕΗ το πρωί, 12 η ώρα, και για mm -hmm. αυτό το ζήτημα για τα κομμένα ρεύματα που είναι και αυτά εκατοντάδε. Την ίδια ώρα λοιπόν την Πέμπτη, ανακοινωνόταν από τον Ολτ η συμφωνία με την Κόσκο mm -hmm. και το χάρισμα mm -hmm. εκατομ... εκατοντάδων εκατομμυρίων τα οποία χρωστάει στο κράτο η Κόσκο. Ω κίνητρο για να φτιάξει τη δυτική πλευρά του Μα αυτό προφέρει. είναι η ανάπτυξη όμως. Το καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι η ανάπτυξη. 1.500 ευρώ στον άνεργο παίρνουμε το σπίτι και δίπλα χαρίζουμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Όπως και στα κανάλια τα ιδιωτικά, όπως ε. και σε μεγάλου ομίλου, με ε. το κόλπο αυτό με τη ΔΕΗ που το Αλανσάρν βιομηχανικό ρεύμα και το, όχι ω οικιακή. ρεύμα. Για τον δεν υπάρχει το υπάρχει. Εσεί θα συνεχίσετε. Φαντάζομαι σαν συνδικά, είστε και μάχη μία έτσι και αλλιώ. Θα συνεχίσετε δεν θα το βάλετε κάτω με όλα αυτά. Φαντάζουμε. Εννοείται. Εννοείται και να σα πούμε ότι ακριβώ για τέτοια ζητήματα διοργανώνουμε στο κεντρικό Λιμάνι στην Πύλη Ε2 την επόμενη Κυριακή το βράδυ στην αυλή αλλιγή, όχι το βράδυ μέσα στο κεντρικό Λιμάνι, mm. ενάντια στην ανάπτυξη τύπου κόσκο, την ανάπτυξη που θέλει τα πηγαία και τα, να φιουσπαστεί βιομηχανία συλλογικά κλειστά, αλλά και αλληλεγύη στου απύλω του και στου άνεργου εργάζόμενο, που αντιμεπίζουν αυτά τα ζητήματα μεγάλη στην αυλή αλλελλγίη. Καλούμε όποιον θέλει να, να πει ένα κρασάκι, θα έχουμε και σαρδέλα. Και να τα πιούμε και πιο χαλαρά. Και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ, αντέχουμε, αντέχουμε και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και θα σα πάρουμε και με τι πέτρε. Να είστε σίγουροι. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε. Όχι σε εσά, και δεν θα λέγαμε εντελώ. Αντεντε. Μωρία, α φάμε κι εμεί καμία, δεν πειράζει μα είναι. Αλλά να. Όχι, όχι, όχι, Οι πέτρε έχουν κάτσει πολλή ώρα στον δρόμο. Πολύ καιρό έχουν κάτσει εκεί που είναι. Οι πέτρε δεν είναι μόνο για να είναι κάτω. Και όχι μόνο πέτρε, εδώ που έχουμε έρθει, γιατί απλά αυτοί θέλει... αντιτίθεται με όποιο όπλο μπορούν. Έτσι. Απλά θέλει οργάνωση. Ναι. Και μία ακόμη απόδειξη. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο που δύο περιπτώσει κατασχέσεων έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο μήνα από το δικό μα σωματείο. Είναι γιατί το σωματείο έχει μέλη οργανωμένα, έχει τον κόσμο οργανωμένο, ξέρουν ότι δεν μπορεί ο καθένα μόνο να τα αντιμετωπίζει. Όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα, απευθύνονται στο σωματείο, ζητάνε το σωματείο να πάρει πρωτοβουλίε. Αυτό σε άλλου χώρου δεν υπάρχει. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχει παντού και, και εμεί να γίνουμε καλύτεροι και να ναι, οργανωθούμε ναι, ναι. ακόμα καλύτερα και στι γειτονιέ. Γιατί α, το ζήτημα των κατασχέσεων είναι τεράστιο, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι τι κάνει, Κάθεται σπίτι του, μοιρολαμιστεί. Ναι, νιώθει μόνος, λέει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ψάχνει να δανειστεί, φτάνει, φτάνει να σε ακραίε λύσει. Ψάχνει μπράβο σε ακραίε λύσει. Έχουμε αυτοκτονίε πολλέ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι, η λύση είναι συλλογικά, οργανωμένα, με ξεκάθαρο στο μυαλό μα τον προσανατολισμό. Το Να αντιπαλέψω την κατάσταση. Έτσι οποία όμως χαλάτε αντι... το success story του Πρωθυπουργού. Να, όμως θα... με αυτά που λέτε τώρα να, χαλάει θα... το success story. Είναι success story. ας έρθουμε εδώ κάτω που είμαστε και εμεί. Ναι, όντω. έχουμε εμπειρία καλή να δουν. Ναι. Εκεί όλη αυτή η ΒΠΡΑ είναι ένα success ναι. story από μόνη τη. Χρόνια από τώρα, μόνο. όχι μόνο τώρα με την κρίση. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ. καλές δυνάμει, καλά καλή. κουράγια. Είμαστε να, πάντα καλά. εμείς εδώ. Οτιδήποτε χρειαστεί. Επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριο Σωτήρη Πουλικόγενη, πάντα μαχητικό πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Π με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν, ενώ προχωράει και εξελίσσεται η ανάπτυξη και να έχουμε μπει και στο δεύτερο εξάμεινο που έλεγε πριν ο Στουρνάρας και ο Γιακουμάτος και αρχίζουν οι παροχές από εδώ και πέρα. Ακούτε πώς ακριβώς βιώνουν τις παροχές οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω να μου ψηφίσει τίποτα περίεργα. Τώρα όχι, είμαι σε διάλειμμα ακόμα θα λέω. Τι θα ψηφίσει, Δεν ξέρω ακόμα, είναι εκλογέ τώρα. Όχι, δεν είναι. Κάπου βλέπει, Όλοι κάνουν κλικ. το του ένα και ο άλλο. Υπάρχει όμω μια σοβαρή πολιτική ναι. που εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε και φάνηκε η υπευθυνότητα τη πολιτική αυτή. Είναι η πολιτική του Φόρτη του Κουβέλη. Τι να το κάνει σε αυτό, Σοβαρό άνθρωπο παππούλη. Και πήγε κοντά, καλό παιδί ήταν. Καλό παιδί καλό καλό, ήταν. Και αριστερό, αριστερό, πάνω απ' όλα. Αριστε... Ναι, αλλά όμω είδε τον ανακάτευτο, τον Ναι, δεν ήθελε. Ναι, τα πίτουρα και τον Πώ μπλέκτηκε στα πίτταρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ βρέθηκε, και είχα στο δρόμο, μάλλον. Ήταν καλό παιδί από ό,τι τι θα κάνει, δεν θα βρει τον ειδικό του μέσα. Μεταλάβες, αυτό έκαμε, ο χριστιανός. Αυτό θα τα, τα, τα, τα σε μπίτι. εδώ όλου, θα 500 Βάρω το μου στο τραπέζι. Το. Μου την έχει δώσει. δεν, τα 500 κάθε αν μέσα, αν δεν λύση. Πού θα, φάει ο το ο θα βρει, δαΐσαι, τα παιδιά του, το Να σου πω και είχα μεγάλη στενοχωρία, βαριά. Γιατί? Κλέψα το μηχανάκι. Μου κλέψα τη φλωρέτα, αμό το μην βλαστημίσω γιατί εγώ είμαι θρύσκο. Δλαστήμα βλαστημά... λίγο, έχω να σα ακούσω να βλαστημάς δύο χρόνια. Εγώ δεν βλαστημά, μου κλέψα το μηχανάκι μου, είχα κάνει τόσο κόπο και το έφτιασα. Και εγώ την οικογυρά μου, του τώρα μπαίνουμε σε το Καλό το αλλά νιώτα παράθυρα. Νιώτα παράθυρα. Τι να Ой, капса, нахани капса, Терру. Τι θα κάνει το καλοκαίρι, θα πας διακοπέ. Θα πάω μωρέ, να κάνω μπάνια στο Καλιάφαλο, να πάω κάτω εδώ σε εμά. Θα έχω με την οικοκυριά θα έχω μια σκηνή, θα τη βάλω στο Λάντα πάνω, Θα θα έχω και γεννήτρια, έχω όλα τα αργαλιά. Α, τα... οργανωμένο, μ' αρέσει. Τα έχω όλα, έχω τα αργαλιά, όλα, όλα, όλα. Ωραία. Πάω, μόνο που θα πηγαίνω, γιατί δεν θέλω να μαγειρεύω, θα πηγαίνω να τρώμε μόνο βράδυ, με σημαίδι, δεν θα Πετάω τη φετωνία, δεν θέλω. Ήθελα να πάω και μια βόρτα στην τίνο σε στη μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά να πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόρτα να πάρουμε στην τίνο, στη, πώ τη λέγα και, πάω Στην τίνο. Έχουν και άλλοι μουστάκι στην οίκο, να σιμίγω, κάνω, σιμίγω, ρε. μην ανησυχεί. Θεριακρίδε είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρει και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω. Παρεό. Δεν παρεό, εγώ έχω το... Θα το... το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, μου... να ρίξει κάτι. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώ θα πα έτσι ξόστιθο. Ποιο. Δεν κυκλοφορεί κανεί στην οίκονο ξόστιθο. Να το πιάσει, λέω, στον πούστο. Δηλαδή, εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορεί να πα με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξει από πάνω. Θα σε δουν γυμνό ανταριάζονται. Θα πάμε Μαϊό, εγώ θα πάω το μαγειό, αλλά φοβάμαι να πάω στη Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλει. Παναμαχάτ που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάχτινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάχτινο, τη βουλιουκλάκη. Αυτό το ψάχτινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο είναι το δικό μου, είναι μεγάλο αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλλά αν πα θα πρέπει να βάλει και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω. Ένα ένα και θα πάω εκεί στο εισόδομο και εγώ, μωρό, δεν πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλά περάσει. περάσεις. και καλά να περάσει τη γιορτή σου, ευχάριστα. Να, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαιρετισμού στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά αυτού. Νίκο? Το Γιώργη, το Στράγκα, στο Νίκο. Στο... Στον νάλο... Νίκο θα πω, στον Νίκο θα πω, εντάξει, Όχι, αρκετά. Όχι, στον Γιώργη και στον άλλον, το... Το... Τον άλλον δίπλα σου. το Θήνιος. Το θύμιο, το θύμιο τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό το παιδί τι να σου πω, Μα έχει μείνει μέσα στην καρδιά. Ήθελα να τον ειδώ. Τα λέει χήμα και σουβαλάτα είναι μπουτσούλα να μείνει. Δεν είναι. Πουτσούλα, είναι, είναι μπουτσούλα, πώ να το πω. Πουσούλα, και εγώ έτσι το λέω, Πουσούλα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κάνουν και κάψα. Τώρα θέλω να πάω να φάω λίγο γιατί και μισά έχει χάσει την οικογένεια να πάω να κοιμηθώ. Να. Χρέο δικό μα δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέο μας είναι να ενωθούμε με προστάτες και να κερδίζουμε το σεβασμό τους. Γιατί? Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. <Κι> πολύ ωραία τα λέει ο Πρωθυπουργός και πολύ ωραία ήταν και η προηγούμενη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Πουλικό Γιάννη, περιγράφει μια κατάσταση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ποιας δημοσιότητας, κανένα φως της δημοσιότητας δεν θα πάει σε τέτοιες περιπτώσεις να καταγράψει. Τι ακριβώ συμβαίνει στι γειτονιές, πόσο μάλλον στι φτώχεια γειτονιές και τι αγώνα γίνεται καθημερινά τώρα στην εφορία εκεί του περάματο που ακριβώ είναι, μια προσπάθεια κάποιων να πείσουν τον έφορο, μια μικρή στιγμή, αλλά από πίσω μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη ιστορία. Και όλα αυτά επειδή υπάρχει σωματείο, η επισήμανση του πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, επειδή υπάρχει κάτι μαζικό γερό, στο οποίο μπορεί να αναφερθεί ο καθένα πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα σε πάρα πολλού χώρου δουλειά στι γειτονιέ. Υπήρχαν τέτοιοι φορεί, χώροι που μπορεί να είναι σημεία αναφορά, προάσπιση, Και κάτι παραπάνω στην πορεία. Κανεί δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Φορεί γενικότερα νέων κινητοποιήσεων και νέων εξελίξεων. Α ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα συμβούνε μόλι περάσει το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και διακοπέ. Ο Σαμάρα, ο πρωθυπουργό τη χώρα, το success story του οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά και είμαστε κομπάρσιοι όλοι σε αυτό το success story, μιλάει για το πότε θα δικαιωθούν. Αλλά θα νιώσουμε πραγματικά δικαιωμένοι μόνον όταν καταφέρουμε να νικήσουμε την ανεργία, την ανεργία όλων, αλλά πολύ περισσότερο των νέων παιδιών μας. Δηλαδή ποτέ. Δεν θα είναι δικαιωμένοι ποτέ, διότι δεν πρόκειται ποτέ η ανεργία να καταπολεμηθεί, πόσο μάλλον των νέων παιδιών μα. Έγινε και αυτή η κομμωδία προχθέ στην Ευρώπη, λόγω γερμανικών εκλογών και για ξεκάρθου. Μαζεύτηκαν εκεί οι ηγέτε, διαπίστωσαν ότι μια γενιά πάει χαμένη, θα πάει και η δεύτερη σε λίγο, και αποφάσισαν να δώσουν 6 δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια για την ανεργία, η οποία καλπάζει. Βγήκαν και τα επίσημα στοιχεία και στην Ευρωζώνη. Για να αντιμετωπιστεί κυρίω η ανεργία των νέων. Που με 6 δισεκατομμύρια τη Μάλτα και τη Κύπρου την ανεργία και ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον και των υπολείπων χωρών. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν θα δικαιωθούν. Η ιστορία το έχει πει αυτό, δεν το λέμε εμεί. Είπε και κάτι άλλο ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Και οι νεοναζοί από την πλευρά του επικαλούνται τι ακρότητε των άλλων για να διαπράξουν και εκείνοι τα ίδια και χειρότερα. Επικαλούνται οι την πατρίδα και θαυμάζουν του χειρότερου τυράννου. Που γνώρισε ποτέ αυτή η πατρίδα. Η Ελλάδα που κάποτε πολέμησε όρθια και μόνη τον ναζισμό, διασύρεται σήμερα. Είναι μια αλήθεια όλο αυτό που είπα, Απλά έχει σημασία η διατύπωση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα κάποτε πολέμησε μόνη και όρθια τον ναζισμό. Δεν ήταν η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα έτσι όπω την λέει, γιατί η ιδεολογικοί πρόγονοι του Πρωθυπουργού αυτή τη παρατάξεω την έκαναν αμέσω, καταρχήν στην Κρήτη και αμέσω μετά στην Αίγυπτο, στο Λίβανο. Εκεί εγκαταστάθηκε η κυβέρνηση. Ο λαό τη Ελλάδα που έμεινε πίσω, το τεράστιο κίνημα και κύμα αντίσταση από συγκεκριμένου φορεί που είχαν μείνει εδώ και πάντα είναι εδώ και κάνουν αυτά που κάνουν, αυτοί πολέμησαν τον ναζισμό. Για να έρχεται σήμερα, αυτοί που ήταν τουρίστε τότε και από πολύ μακριά, έκαναν μόνο μηχανογραφίε σε συνεργασία, υποταγμένη συνεργασία με του Άγγλους που ήταν τότε ισχυροί, με του Αμερικάνου στην πορεία. Να λένε τώρα και να, μέσα σε φράσει του τύπου Η Ελλάδα πολέμησε όρθια και μόνη τον φασισμό. Βάζουν, τα βάζουν όλα σε ένα τσουβάλι και να νιώθουν και οι ίδιοι υπερήφανοι και να παίρνουν από τη λάμψη των παλιών. Αυτά βέβαια τότε, αυτά σήμερα θα τα δούμε στην πορεία. Τέτοια ώρα πάντα μεταδίδουμε το τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζει η Ελληνοφρένε με του κολεκτίβα. Σήμερα είναι ειδικό τραγούδι. Είναι ένα παλιότερο, αλλά έχει μετασκευαστεί. Αρχικά του στίχου είχε γράψει ο Ψηδίκο. Μπήκε και ο Σπύρο γραμμένο. Στην πορεία μπήκε και ο Αποστόλη. Το έχουμε ακούσει σε άλλη εκδοχή. Τώρα θα τον ακούσουμε στην εκδοχή που θα μπει. Στο CD είναι οι Τράπεζες», Σπύρος Γραμμένος τραγουδάει και Αποστόλης Όταν οι τραπέζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα αδιαζούν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι δεν θα μας όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς οι φράουθίτσες στα παρκάκια θα τους θυμίζω πως το παρελθόν ο φύρερ έψυνε παιδάκια τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια να καθρεφτίζει την ψυχή τους Και θα εκτοξεύουμε αγγείλω στα Σταυρούς σπασμένους στο κορμί τους Όταν θα φύγουν από τη στάνη τους, Τα πρόβατα όλα του πιμένα Θα εξορίσω τα τηλέκοντρολ Που πάντα ξέρναγαν το ψέμα Ένα μονακό θα ήμασταν αγάπη μου Αν δεν υπήρχατε εσείς... Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά Τα πιο χαρούμενα τραγούδια Και στα καμένα θα φυτρώνουνε Τα ωραιότερα λουλούδια, Τότε θα ψάχνετε την έξοδο Και κάποια τρύπα να κρυφτείτε Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε Εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα με του τσολιάτη φουστανέλα Και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέ μου την πανέλα Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε μπικουίνι. Μπικουίνι, μπικουίνι, μπικουίνι, μπικουίνι. Είναι το τραγούδι τράπεζες» ή όταν θα καίγω» την κανονικά. Είναι ο Ποστόλης, μαζί με το Σπυρογραμμένο, του στίχους έχουν γράψει και οι τρεις, οι δύο αυτοί και ο Πιτσιρίκος, όπως βλέπετε, είναι ένα τραγούδι που εξελίσσεται συνεχώ όσο προχωράει η ροή Εδώ το σήμερα και το process όπως λέμε στα νέα ελληνικά. Ε, κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Αποστόλη, ναι. τι κάνεις? Καλά, εσύ? Παραψακώ καλύτερα, γιορτάζεις? Γιορτάζω κάθε μέρα. Για μένα κάθε μέρα είναι γιορτή. Να πολύ χρόνος πάντα. Ναι, να σε Έχω μια απορία, μπορείς να μου τη λύσεις. Για yeah, πες. Αυτό τον αστείο θύασε των πουλουκιών της κομμωδίας που δεν βλέπετε. Γιατί να τον πληρώνουμε με, με εισιτήριο πανάκριβης τραγόπαιρας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Σήμερα στο ανεμολόγιο είχαμε πένθο. Αυτοκτόνησε η, η κυρία Κατερίνα από την Κυφυσιά. Αυτό το success story έπαιρνε φουκαριάρα 275 ευρώ επίδομα και τη τα κόψανε και έπασε από μία αρρώστια με τρομερού πόνου και δεν είχε να παίρνει τα φάρμακά τη. Θα την έχει ακούσει ασφαλώ, αυτή την κυρία Κατερίνα. Πρέπει να σου και έπαιρνε και τηλέφωνο αυτή. Πολύ μαχητική έβγαζε όλα τα σκάνδαλα στον αέρα και λυπήθηκε όλο το ανεμολόγιο. Σήμερα. Λοιπόν, κανόνε όπως θέλεις, πες το να μάθει ο κόσμος, γιατί θα την ξέρουν πάρα πολλοίς κόσμος. Έλα, ρε. Έλα. Τι φάταστηκα τραγούδια να πες. να που Μπορούμε να τα βρούμε, Ο Σε σκιά δικό πας στην εθνική εδώ θα τα ακούσεις. Bomb, digi, digi, bomb, digi, digi. Είναι φανταστικά αρέσει. Θα κάνετε την παραγωγή αυτή η για αυτό το CD. Ετοιμάζουμε νέα συλλογή μου, εντάξει. Δεν κάνουμε αντιφασιστικό CD, αλλά να κάνουμε και ένα Μετσόκαρα, είπαμε. Μετσόκαρα, ναι, ναι. Τι θα βγάλουμε αυτό. Α, θα βγάλετε πολλά λεφτά, να το ξέρει. Ελπίζω. Θα γίνει χαμό θα πας, Θα κάνουμε θα τουρνέ σε όλη την Ελλάδα. Θα πάω. Πού δηλαδή, από Μακεδονία. Όχι, Ελλάδα είπα. Τι Λοιπόν, ήρθαν οι κινέζοι στο λιμάνι. Τι να σου πω, αναβαθμιστήκαμε. Γέμισε το λιμάνι ρίζι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, επειδή ακούω αυτός τον κατζιντικό λαό και έλεγε ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίες κτλ. Της Κόσκο, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον διώχνει συνέχεια κόσμο. Και αυτού που παίρνει, του παίρνει με σύμβαση αορίστου χρόνου, με 4 έω 12 ημερομήσια το μήνα. Τις κρατάει κανένα δίμηνο και... Ήρθε η με... ανάπτυξη. Να τα, επιτέλους. Βρίστε okay. και λέτε δεν δουλεύει ο κόσμος. Δουλεύει. Τα βλέπεις. Τα βλέπω. Εγώ okay. τάξερα. Τις κρατάει κανένα δίμηνο και μετά τις λέει να σταματήσουμε για λίγο μέχρι να ανοίξει πάλι η δουλειά και δεν τους καλεί ξανά ποτέ. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Και δεν είναι ούτε εργαζόμενοι, ούτε άνεργοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Έλα Παστολίδη Γάννη. Καλά, είσαι. Καλά. Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Δεν μπορούσα να σκέφτομαι στι επόμενε μέρε. Το πρώτο είναι για τον Υπουργό Υγεία. Δεν ξέρω, εγώ είχα τον πατέρα μου στο Ρίκο Δυνάμπη. Τώρα πάω να τον πάρω. Ε, είχα μια χειρή σοβαρή. Πάρτον Ή... άμεσα, Πάρτον. Όχι Πρόσεξε, τώρα, προχθέ πρέπει να τον πάρει. Πριν να αναλάβει ο Άδονη. Πρόσεξε να δει τι έγινε. Με χρέο θα και... βγει από Το θέμα είναι ότι με το που ανέλαβε ο Άδονη, την άλλη μέρα βγήκε με τα δική. Ένα αυτό. Και λέμε εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να σου πω ότι πάει άσχημα ο Άδωνη. Έφυγα στον πατέρα μου μια δική, κάτι είναι και αυτό. Το άλλο τρόπο για το Παπιστίδιο θα σου πω όταν του κατεβάσω τον Ρήνι. Κάτσε να αν θα βρούμε καράβια πρώτα απ' όλα και πού θα είναι το λιμάνι. Και θα ήθελα να σου πω το εξή: Αυτό που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση από τι φερόμενε δημοσκοπήσει είναι το εξή: Είναι το 20 και 25% και 30% των αναποφάσεων. Αυτόν που λένε ότι δεν ξέρω θα ψηφίσω. Πρέπει οι άνθρωποι ή να έχουν κάλλο στον εγκέφαλο, ή πρέπει να ζουν σε άλλη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώ είναι δυνατόν να λένε ότι δεν ξέρω τι ψηφίσω και είναι άνεργο και του έχουν εκόψει. Καλά, και... τώρα αυτό σημαίνει ότι το είπε ο κόσμο. Το είπε Δεν πρέπει το τόπο και άνθρωπο. Εντάξει, αλλά α και την άλλη Α ότι... δουλέψουμε και... για αυτέ για ευκολία. Α είμαστε κατά 70%. Το 70... τώρα την παραιά δημοσκόπηση. Ναι, όχι, κα... έστω και κατά 70% είναι σαν τώρα, παιδι μου. Σου λέω, αλλά υπάρχει ένα 20-30% που λέει ότι είναι αναποφάσιστο. Λέει ότι θα ψηφίσω, δηλαδή. Το λέει, σου λέει η δημοσκόπηση. Ναι, εντάξει. Αυτή η δημοσκόπηση. επί το λέει <laughs> ο κόσμο. Άσε με τώρα που θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα του με νύτε. την προπαγάνδα του Πρετετέρικ και του κάθε Πρετετέρικ. Το, το λέει. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα θα είναι ουτοπία. Αυτά, θα είναι μάλλον ε, όαση σε αυτά τα οποία θα έρχονται. Δεν θα μείνει η ΕΚΑΣ. Δεν Η σύνταξη δεν θα μείνει παππού για παππούς. Θα του πάρουν και τα παντελόνια για να το ρίξουν οι ζωντανούς στον τάφο.